Κεφάλαιο ΓΕΕ Σελίδα 540 Στοιχη 1-21 Η Αποστολική Σύνοδο των Ιερουσαλήμων Λόγοι του Πέτρου και του Ιακώβου. 1. Και εντωμεταξύ, μερικοί που κατέβησαν στην Αντιόχειαν από την Ιουδαίαν, εδίδασκουν του αδελφού ότι, εάν δεν περιτέμνεστε σύμφωνα με το από μακρού χρόνου επικρατούν έθιμον, το οποίο ανεγνωρίστηκε και νομοθετήθηκε από τον Μωησίν, με μόνο το βάπτισμα δεν είναι δυνατόν να σωθείτε. 2. Επειδή λοιπόν έγινε φιλονικία και συζήτησης όχι ολίγη μετά του Παύλου και του Βαρνάβα προς ανέρεσην αυτών, όρισαν να αναβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς στα Ιεροσόλυμα προς τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους, διαναλυθεί αυθεντικό και οριστικός το ζήτημα τούτο. 3. Ούτι λοιπόν, αφού κατεβοδόθησαν από τα μέλη της εναντιοχεία Εκκλησίας, Βίρχονται τα χώρας της Φινίκης και της Αμαρίας, διηγούμενοι στους εκεί χριστιανούς την εις Χριστόν επιστροφή των εθνικών και προκάλουν μεγάλη χαράν εις όλους τους αδελφούς. 4. Όταν δε ήλθον εις Ιερουσαλήμ έγιναν εις αυτούς υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας και από τους Αποστόλους και από του Πρεσβυτέρους. Και αυτοί διηγήθησαν όσο ο Θεός επίησε μαζί τους για τη συνεργίας και ενισχύσεώς του εις το και το έργο των και βεβαίωσαν ότι διευνοϊκών περιστάσεων και ευκαιριών είναι ο τους εθνικούς θύραν που τους οδηγεί στην αληθή πίστη. 5. Εσηκώθησαν δε μερικοί από την θρησκευτική μερίδα των Φαρισαίων που είχαν πιστεύσει και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνουν τους πιστεύοντα εθνικούς και να τους παραγγέλνουν να φυλάτουν όλων των ώμων του Μωυσέως και αυτά ακόμη τα στυπικά διατάξει του. 6. Συνηθρίστησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν την υπόθεση αυτήν. 7. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθη ο Πέτρος και τους είπεν «Άνδρες αδελφοί Σή γνωρίζετε από το περιστατικό του Κορνηλίου ότι προ πολλού χρόνου, προ 12 περίπου ετών από σήμερον, ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών των Αποστόλων εμέ δια να ακούσουν για το κηρύγματος μου οι εθνικοί των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν. 8. Και ο Θεός που γνωρίζει τα σκαρδεία των ανθρώπων και έκραινε αλανθάνστος κατά πόσον ήταν λυκρινής η μετάνοια εκεί πίστης των εθνικών τούτων, Έδωκε μαρτυρία υπέρ για δια τη οποία ευεβεβαιού ότι παρέχεται και ει αυτού η δια του Ιησού Χριστού Σωτηρία. Λέγω δε ότι ο Θεό έδωκε τη μαρτυρίαν του, διότι του μετέδωκε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο, όπω τα έδωκε και ει εμά που καταγόμεθα από τον Ισραήλ. 9. Και δεν έκαμε καμία διάκριση μεταξύ ημών των περιτιμημένων και αυτών των απεριτμήτων, αλλά δια μόνη τη πίστεω και χωρί να λάβουν περιτομήν, εκαθάρισε τα σκαρδία στων. 10. Τώρα λοιπόν, ύστερα από μία αντιάφθηνη μαρτυρία του Θεού, γιατί προκαλείται και θέτεται εις δοκιμασίαν των Θεών, ώσα να μην είχε εκφράσει σαφώς το θελημά Του, και γιατί ζητείτε να αποσπάσετε από αυτού άλλη νεωτέραν και καταπληκτικοτέραν εκδήλωση του θεληματός Του. Ζητείτε να αλλάξει γνώμηνο Θεός, για να επιβάλλεται στον τράχυλο των μαθητών των ζυγών τη στηρίσεως του νόμου και όλων των τελετών και τυπικών διαταξεών Του των οποίων ζυγών ούτε οι προπάτορε μα, ούτε οι μίσοι μπορέσαμε να τον βαστάσομεν. 11. Αλλά πιστεύομαιν ότι και οι μίσοι Ιουδαίοι δια τη χάρτα του Θεού θα σωθώμεν κατά τον αυτόν τρόπο και κατά τον οποίο θα σωθούν και εκείνοι είτε οι εθνικοί. 12. Εσιόπισε δε όλον το πλήθο και οίκον με προσοχήν των Βαρνάβαν και των Παύλων, οι οποίοι διηγούντο όσα αποδεικτικά και καταπληκτικά θαύματα έκαμεν ο Θεό διαμέσου αυτών μεταξύ των εθνικών. 13. Αφού δεν έπαυσαν να ομιλούν οι δύο του Απόστολοι, απήντησε προς τους Ιουδαΐζοντας και ο Ιάκωβος και είπεν «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε με». 14. Ο Σιμεών που υπονομάζεται Πέτρος σας διηγήθη πως κατά πρώτη φορά ο Θεός έδειξε την ευνοιά του στα τα έθνη και προνόησε από τα έθνη ταύτα να αποκτήσει λαόν, ο οποίο θα φέρει το όνομά του και θα καλείται λαό του Θεού. 15. Και προς το γεγονός τούτο συμφωνούν οι λόγοι των προφητών, όπως επί έχουν γραφεί στον αμόστα εξή. 16. Αφού πρώτον τιμωρήσω τον λαών μου για την απιστία του, με τα ταύτα κατά τους χρόνους του Μεσίου θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον θρόνον και την οικογένεια του Δαβίδ, η οποία θα έχει καταπέσει, και τα τη στα οποία θα έχουν κατασκαφεί, θα τακτίσω πάλι και θα νορθώσω τον βασιλικό οίκο του Δαβίδ δια τη πνευματική βασιλεία του Χριστού. 17. Θα ανοικοδομήσω το αιώνιο νοικοδόμημα τη Εκκλησίας δια να ζητήσουν με την καρδία του τον Κύριων εκτό των Ιουδαίων και οι υπόλοιποι των ανθρώπων και όλοι οι εθνικοί στου οποίου θα έχουν βάλει ω όνομα το όνομά μου, ώστε να είναι η δική μου, λέγει ο κύριο, ο οποίο πει όλα αυτά. 18. Κι α μη φανεί παράδοξο εις κανένα το ότι προλέγει ταύτα ο αμό. Διότι ο αμός ειφωτίστη από τον Θεόν και προφήτευσε ταύτα. Εις τον Θεόν δε όλα τα έργα του είναι γνωστά εξ αρχής από τη αιωνιότητος. Και οι κλήση των εθνών λοιπόν είναι πρώτων αιώνων αποφασισμένη από τον Θεόν και γνωστοί εις Αυτόν. 19. Δι' αυτό η γνώμη μου είναι να μην προκαλώμεν ενοχλήσεις και εμπόδια εις εκείνους εκ των εθνικών που επιστρέφουν στον Θεό. 20. Αλλά φρονώ να τους στείλωμεν επιστολή και να τους παραγγείλωμεν να απέχουν από τους μολυσμούς οι οποίοι προκαλούνται όταν φάγει κανείς κρέατα που θυσιάζονται στα είδωλα. Να απέχουν και από την πορνεία και να μην τρώγουν πνιγμένα ζώα, ούτε να πίνουν αίμα. 21. Απαγορεύομαι ενδέμετα της πορνείας και την χρήση των ειδωλοθήτων και του πνικτού και του αίματος, διότι ο Μωυσής που απαγορεύει τα αυτά, από πολλού χρόνου και από παλαιών γενεών έχει σε κάστην πόλην ανθρώπους που τον κηρύττουν, αφού αναγυνώσκεται κάθε σάββατο εις τα συναγωγάς. Και συνεπώς, οι εξιουδαίων χριστιανοί, εις οποιοδήποτε μέρος κι αν ζώσει, βαρέως θα εσκανδαλίζονται, εάν έβλεπον τους εξεθνών χριστιανούς να τρώγουν ιδολόθητα και πνικτά και αίμα.